Hey yo, big wave. Turn the mic on. Small time JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she wants parties. Can we make these flames go higher? Today, only one hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι δουλειά μας το οργανωμένο έγκλημα, η παραβατικότητα, αλλά δυστυχώς το κάνουμε σήμερα. Με βαριά καρδιά, το κάνουν όπως λέει ο Χρυσοχοήδης, η είδηση πρωινή από το Αστυνομικό Δελτίο, η δολοφονία του Πυγμάχου στη Βάρη, χθε το απόγευμα... Ένας άλλος στα Σεπόλια, 40 χρονο σκοτώθηκε έμψυχρο μέσα σε δύο μέρες και δεν είναι τα μόνα, έχουν γίνει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε έχουν ξεκινήσει από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν αυτές οι δολοφονίες και κάπου εκεί στον Οκτώβριο είναι καλεσμένο ο Χρυσοχοίδης στο πρωινό του Sky, του τα λένε τα γεγονότα της εποχής εκείνη τον Οκτώβριο Οι δημοσιογράφοι και τα χαρακτηρίζει ο Χρυσοκοπή τότε με μονομένα περιστατικά. Να ζητήσουμε ένα σχολείο σα από αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί βλέπουμε τέτοια περιστατικά ακόμη και σε γειτονιέ. Δηλαδή, δεν είναι το πρώτο που συμβαίνει με ψυχρό εκτελέσει με αυτόν τον τρόπο. Τι εννοείται γειτονιέ. Αυτό συνέβη τέσσερι ώρε τα ξημερώματα κάπου, και είναι ένα διαφορετικό κόσμο αυτό. Είναι ένα άνθρωπο με ποινικό παρελθόν. Προφανώ, αυτό δεν σχετίζεται με εγκληματικότητα με την έννοια ότι. Υπάρχει εγκληματικότητα σε βάρο των απλών ανθρώπων, των γειτονιών και των πόλεων. Αυτό είναι στοχευμένο. Είναι, είναι ένα γεγονό το οποίο έχει να κάνει προφανώ με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και είναι ένα μονομένο mm -hmm. γεγονό το οποίο θα ερευνήσει η αστυνομία. Από τότε έχουμε κάθε μήνα αρκετά με μεμονωμένα γεγονότα τα οποία τα διερευνά η αστυνομία με απόλυτη επιτυχία όπω καταλαβαίνουμε και όταν του λέει Αναστασοπούλου γίνονται αυτά στι γειτονιέ. Στην Καλυθέα έχει γίνει μια δολοφονία. Είναι ωραίο που λέω ξεγωγεί, Τι εννοείται γειτονιέ. Αυτό έγινε κάπου. Δεν είναι γειτονιά. Το κάπου, κάπου. Έχει συμβεί. Όπω σήμερα το πρωί, κάπου δολοφονήθηκε ένα πυγμάκο. Ήταν και παίχτη του ε, reality ελληνική εκδοχή. Και χθε δολοφονήθηκε άλλο ένα κάπου. Δεν ήταν τα σεπόλια, ήταν το κάπου. Αυτά με την ασφάλεια, επειδή ήταν ψηλά στην ατζέντα. Αυτό λέω. Και μα είχαν ζαλίσει πριν τι εκλογέ, ότι θα πάψουν αυτά τα φαινόμενα και θα επικρατήσει νόμο και τάξη. Επειδή βλέπουμε τι προσπάθειε του νόμου και τη τάξη στα πανεπιστήμια. στους νέους που βγαίνουν στις πλατείες που βγαίνανε στις, πλατείες, στις διαδηλώσεις δεν βλέπουμε την ίδια ζέση και το ίδιο πάθος της αστυνομίας για το έγκλημα εκεί που σκοτώνονται άνθρωποι και τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών της νύχτας εκεί συνεχίζεται η δράση κανονικά κανονικότατα εκεί υπάρχει κανονικότητα Χατζηδάκης, άλλος Υπουργό επιτυχημένο και αυτός, όσο και ο Χρυσοχοήδης, μιλάει για το νομοσχέδιό του, τώρα έχει αλλάξει λίγο το τροπάριο, το έχει πάει στις απεργίες και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το συνδικαλισμό των εργατικών. Λέμε ότι θα πρέπει όπως γίνεται σε χώρε όπως είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, όταν γίνεται μια απεργία στην κοινή ωφέλεια, δηλαδή <κοί> στο μετρό, στην ακτοπλοεία, στα απορρίμματα... να δουλεύει το 33%, να υπάρχει το 33% για να είμαι ακριβέστερος των δραστηριοτήτων. Έτσι ώστε η απεργία να γίνεται μεν, αλλά να μην στρέφεται εναντίον του κοινωνικού συνόλου, αλλά η πίεση να γίνεται, να ασκείται στην κυβέρνηση ή στην εργοδοσία. Πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, διότι διαφορετικά νομίζω εγώ υπονομεύεται έτσι και η αξιοπιστία του ίδιου του Συνδικαλισμού. Got my truck and soul jumpin', feel we go together. Nice cool breeze and big pump trees, I tell you life don't get no better. И пономевете че и аксиопистея ту идеята ту синдикализма. με το που ξυπνάει το πρωί και με το που κοιμάται το βράδυ έχει αυτή την αγωνία. Ο κύριος Χατζηδάκης την αξιοπιστία του συνδικαλισμού. Δεν θέλει να υπονομεύεται η αξιοπιστία. Γι' αυτό βάζει αυτό το νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων ελιές. Ρεπό αντί για μισθό και όλα τα άλλα τα πολύ ωραία που έχουμε ακούσει. Κάτι τρίμηνα που θα κάθεστε, κάτι τετράήμερα που θα κάθεστε και κάτι εικοσαώρο που θα δουλεύετε. Μεταξύ όλων αυτών έχει και το συνδικαλισμό. Βάζει τώρα και τι απεργίες Πώ πρέπει να γίνονται, διότι οι απεργίες είναι εχθρικέ, όπω ακούσαμε προ το κοινωνικό σύνολο. Να γίνεται μια απεργία, στόχο έχει το κοινωνικό σύνολο. Αυτή είναι η ατζέντα που αναπαράγεται όλα τα τελευταία χρόνια. Λε και αυτοί που απεργούν δεν είναι το κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερα δεν θα απεργήσει κάποιο άλλο από το κοινωνικό σύνολο που δεν θα είναι οδηγό του μετρό. Ή των λεωφορείων θα είναι μια άλλη κατηγορία και την παράλληλη δεν θα είναι κάποια άλλη κατηγορία. Όλα αυτά δεν είναι κοινωνικό σύνολο. ο Όποιο απεργεί σήμερα είναι εχθρό όλων των υπολείπων. Αύριο γίνεται αυτό, περνάει στο άλλο στρατόπεδο και έχει εχθρό αυτό που θα απεργήσει αύριο. Αυτή είναι η γνωστή λογική. Προσπαθούν να την επιβάλλουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει περάσει σε ένα μεγάλο μέρο τη κοινωνία και τώρα εδώ ακούμε και την αγωνία του για την υπονόμευση τη αξιοπιστία του συνδικαλισμού. Η κουβέντα με τον κύριο Χατζηδάκη σήμερα το πρωί πήγε και στι παράνομε απεργίες Γιατί όπω όλοι γνωρίζουμε, σε αυτόν τον τόπο, όταν προκηρύσετε μια απεργία και πάει στα δικαστήρια, την πάνε στα δικαστήρια, αμέσω κηρύσετε στο 99,9% παράνομη και καταχρηστική. Είναι ιερό το δικαίωμα τη απεργία, αλλά πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι κανόνε ευρωπαϊκοί, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, διαφανεί. και επίσης να εσύ. ξέρουμε όλοι Έτσι. ότι Κύριε όταν ]πουργέ. γίνεται μια απεργία πρέπει να πιέζεται η κυβέρνηση ή η εργοδοσία όχι Κύριε το κοινωνικό ]πουργέ. σύνολο άνθρωποι ηλικιωμένοι, ανήμποροι, άρρωστοι το κατανοήσαμε, και τα... το κατανοήσαμε. Yeah. εσείς λέτε λοιπόν ότι αν προκηρύξουμε μια απεργία εμείς και κριθεί παράνομη καταχρηστική Τελώς. δεν μπορεί να επαναπροκηρυχθεί από άλλο σωματείο θα το δεύτερο φέρετε με ρύθμιση ναι αυτό σας λέω αλλά, αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επαναπροκυρήξετε εσείς εγκύρως αργότερα, αργότερα. Με, τις, με, με όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος Μάλιστα. διότι προσέξτε να το, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό δεν είναι τρελά τα δικαστήρια όταν κυρίσουν παράνομη μια απεργία η καταχρηστική σας είπα οι όροι είναι πολύ ξεκάθαροι mm. Ναι, ότι είναι ξεκάθαρη η όρη είναι. Το Σαββατοκύριακο στον Αντένα βγήκε. Ο κύριο Χατζηδάκη και τι γίνεται μέχρι τώρα. Κυρίσει ένα πρωτοβάθμιο σωματείο μια απεργία. Πήγαινε όποιο εργοδότη, δημόσιο ιδιώτη, στο δικαστήριο. Βγαίνει παράνομη και καταχρηστική μέσα σε δύο ώρε. Κατευθείαν την έχει ακυρώσει την απεργία. Έρχεται το δευτεροβάθμιο σωματείο, το εργατικό κέντρο ή κάποιο άλλο και κηρύσσει το ίδιο απεργία. Δεν προλαβαίνει εκεί το δικαστήριο και έτσι γίνεται η απεργία με κάλυψη. Το κόβει αυτό. Ο κύριο Χατζηδάκη και όπω τον ακούσαμε να λέει, το COVID για την αξιοπιστία του συνδικαλισμού. Το COVID, διότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό, αλλά μπορείτε, λέει εσείς, το πρωτοβάθμιο δηλαδή, αφού έχει κηρυχθεί την πρώτη φορά παράνομη και καταχρηστική, να επαναπροκήρυξετε μια άλλη μέρα ξανά απεργία. Που πάλι όμω το δικαστήριο θα την βγάλει παράνομη και καταχρηστική. Και δεν θα μπορεί και το δεύτερο βάθμιο να κάνει κάτι. Δημοκρατικά όλα αυτά εντό Ευρώπη. Έχει δίκιο. Αυτή είναι η Ευρώπη. Αυτή ακριβώ είναι η Ευρώπη. Έχει αργήσει λίγο η Ελλάδα και εφαρμόζει ω. γνήσιο τέκνο της Ευρώπης, Γνώσουμε, γιορτάσαμε και τα 40 χρόνια προχτές με τους ήχους της Μόνικας, τόσο ωραία γιορτή. Την ένταξή μας αυτή την Ευρώπη, συνεχίστηκε αυτή η κουβέντα γιατί έχει, είχε ενδιαφέρον. Δεν γίνεται να προχωρήσει το πράγμα, όπως δεν γίνεται επίσης να κυρίσεται παράνομη μια απεργία, όπως έγινε τώρα και δείχτηκε καταχρηστική αυτή η απεργία στο μετρό από το δικαστήριο και μετά ήρθε το εργατικό κέντρο Και ξανακήρυξε την ίδια απεργία, περιμένοντα στη συνέχεια να υπάρξει νέα απόφαση του ε, δικαστηρίου. Είναι προφανέ ότι νο... εδώ κοροϊδευόμαστε. Ναι, αλλά ω νομικό ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι δυστυχώ στα ελληνικά δικαστήρια, δυστυχώ ή ευτυχώ, αυτή είναι η κρίση του. Στα ελληνικά δικαστήρια, το 99,99% των απεργιών γίνονται παράνομα. Δεν, δεν έχω στατιστικά, αλλά προσέξτε, προσέξτε. θέλω να είμαι τελείω σαφή. Οι όροι βάσει των οποίων γίνονται οι απεργίε είναι προσδιορισμένε. Step on the you the Και να έχουμε και την άποψη κάθε σε καλό πώς οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό το και άλλα που για να είναι πιο Εδώ είναι τσακαλώτος. ο Τσακαλώτο, ο προηγούμενο υπουργό, όταν είχε έρθει επί ΣΥΡΙΖΑ νομοσχέδιο πάλι που ρύθμιζε τα εργασιακά, γιατί κάθε κυβέρνηση αισθάνεται την ανάγκη να φέρει ένα νομοσχέδιο που να ρυθμίζει, όπω λέει η ίδια στου τίτλου, τα εργασιακά. Έτσι λένε οι τίτλοι. Όλοι ξέρουμε ότι είναι καταπίεση των εργασιακών, πριόνισμα των εργασιακών δικαιωμάτων. Αν θυμόσαστε, τώρα, τότε με το νόμο πια του ΣΥΡΙΖΑ, νομοσχέδιο τότε, είχε έρθει το πώ θα λαμβάνεται. Η απεργία με το 50 συν 1% ότι δεν μπορεί να 10 άτομα να κυρίσουν απεργία λες και είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό ή έχει νόημα 10 άτομα σε έναν εργασιακό χώρο 500 ατόμων ή αν μπορούν αυτά να κάνουν κουμάντο εκεί ότι δεν υπάρχει ένα ευρύτερο, μια ευρύτερη συνένεση. για να γίνει κάτι τόσο μεγάλο μέσα σε ένα εργασιακό χώρο. Είχε έρθει λοιπόν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε πει αυτό, 50 συν 1 για την απεργία. Τώρα έρχεται τούτο εδώ ο Χατζηδάκης, λέει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία για τις ελιές και τα υπόλοιπα, αλλά για, τον, για την απεργία λέει ότι πρέπει να δουλεύει το 30% στην κοινή ωφέλεια, ότι είναι εχθρική προς το σύνολο, γενικώ κάθε κυβέρνηση εφαρμόζοντας πάντα τις οδηγίες της Ευρώπης του 21ου αιώνα, προσπαθούν να μπουν μέσα σε αυτό το θέμα. Είναι η μανία τους, με, με φοβερή επιμέλεια, πάντα φέρνουν νομοσχέδια που κόβουν δικαιώματα των εργαζομένων και αν έχει κατακτηθεί κάτι σε όλους του χώρου, με απεργίες έχει κατακτηθεί, με κανένα χάρισμα από καμία κυβέρνηση, όταν βέβαια οι απεργίες ήταν μαζικέ, με δυνατά σωματεία και δεν λογαριάζανε κανένα χατζηδάκι και κανένα τσακαλώτο. Ο Τσακαλώτος λοιπόν τότε όταν ήθελε να το περάσει τη Βουλή είχε βγει και, είχε βγει και πει αυτό που μόλις ακούσαμε ότι όλα γίνονται είναι εμπόδια που βάζει η ίδια η κυβέρνηση για να γίνει καλύτερο το συνδικαλιστικό κίνημα θα τον ακούσουμε τώρα τι είχε πει για την απαρτία στα σωματεία. Είπα ο, ότι είναι ένα νομοσχέδιο που κατά κόρον έχει πιο πολλά θετικά από αρνητικά. Το ένα θέμα είναι αν μπορώ να πω αυτό για, το, για την απαρτία και που πήγε από το, 50 το 1 τρίτο στο 51% και που πήγε 50 συν 1 το 100. Κοιτάξτε, εμείς από τη μια μεριά δεν είναι κάτι που θα επιλέγαμε, νομίζω το καταλαβαίνετε, δεν είναι θετικό γιατί πέρασε και το χάσαμε. Αλλά μου φαίνεται όμως ότι αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση πώ ενεργοποιείς τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να συμμετέχουν σε συνδικάτα. Ναι, φέρνουμε νομοσχέδιο που κάνει τη ζωή δύσκολη των εργαζομένων, αλλά πρέπει να συζητήσουμε, όπως είπε ο Τσακαλώτος, πώς θα ενεργοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Γιατί τους ήθελε ο Τσακαλώτος, τους εργαζόμενους, ενεργοποιημένους, να μην είναι παθητικοί. Και κάπου εκεί πέταξε αυτό το... Ότι πρέπει όλα τα εμπόδια είναι για καλό και το συνδιάσαμε μαζί με αυτό που ο Χατζηδάκης λίγο πριν για να καταλάβετε ότι όλοι νοιάζονται για το καλό του εργαζόμενου και κυρίως για το καλό του συνδικαλισμού του εργαζόμενου. Το θέμα είναι να κάτσουμε σοβαρά, να δούμε με τα εμπόδια που υπάρχει αυτά και είναι θέμα των εργαζομένων πώς ενεργοποιούνται. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Υπονομεύεται έτσι και η αξιοπιστία του ίδιου του συνδ Drop it, pop it, low now. Take you to the max in this small jam way. Jam in this small jam way. Και να έχουμε και την να Κάθε εμβόδιο σε καλό πώς η εργαζόμενη και εργαζόμενος μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό το εμβόδιο και άλλα εμβόδια που έχουνε για να είναι πιο ενεργητικός ωρόλος σε αυτά. Θα τουριξουμε κανα φασκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί είναι το τρία, ένα, Από εμά μία με πολύ μεγάλη χαρά, θυμήθηκα του καλό, του γιατί έλεγε τότε, πραγματικά είναι σχόρο αυτό, ότι όλο αυτό το νομοσχέδιο που είχαν φέρει οι ΣΥΡΙΖΑ ήταν εμπόδιο για του εργαζόμενου. Και λέει εδώ στην ομιλία του στη Βουλή, αφού είπε θα το ψηφίσουμε και τα λοιπά. Να δούμε πώ θα ξεπεράσουν τα εμπόδια οι εργαζόμενοι. Μα αφού αυτό έβαζε το εμπόδιο. Και έλεγε είναι καλό, κάθε εμπόδιο για καλό, γιατί οι εργαζόμενοι θα γίνουν καλύτεροι. Ούτε εμεί το γράφω αυτό στον παλούρδο εδώ στα νέα ή στην ελληνοφένεια όταν. Την είχαμε αυτά λοιπόν και η συνέχεια του κράτους. πώ το 1 τρίτο για την απεργία έγινε με ΣΥΡΙΖΑ αριστερά ένα δεύτερο, 50% και πώ τώρα έρχεται ο Χατζηδάκης και τα κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα και πώς ο επόμενος όποιος και αν είναι και κόκκινος να είναι και ροζ να είναι, κόκκινος δεν θα είναι, ροζ αν είναι να δηλώνει κόκκινο και να είναι ροζ που είναι η χειρότερη φάρα. Πώ σιγά σιγά ο, η κάθε κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που περιορίζει εργασιακά δικαιώματα που έχει χυθεί αίμα για να κατακτηθούν και περνάνε με όλα αυτά τα θεω, θεωρήματα ε, και τις φιλολογίες για το καλό των συνδικαλιστών, για την, ο, την εχθρή του κοινωνικού συνόλου για την εύνομη λειτουργία, εύρηθμη λειτουργία των μέσων μεταφοράς και άλλα τέτοια πολύ ωραία. Χαρδαλιά, άλλο υπουργό, από εκεί και αυτό, Χρυσοχωρίδη ήταν στην αρχή, Χατζηδάκι στην πορεία. Χαρδαλιά τώρα, τσαντίστηκε πολύ προχτές και το έβγαλε προς τα έξω. Τι θα γίνει και με τη μουσική που ανησυχεί πάρα πολλού και επαγγελματίε, που κάποιοι ετοιμάζονται για Αντάρτικο. Συγγνώμη, όταν λέτε ετοιμάζουν Αντάρτικο, τι εννοείται. Έχουν πει ότι καλούν μέλη του να ανοίξουν τη μουσική στα μαγαζιά. Ακούω συνέχεια αυτή τη συζήτηση που γίνεται και μάλιστα τη θεωρώ πολύ επιπόλυτη την ηρωνική άποψη. Θα μ' ακούσουν Ότι έλαβε η μουσική κολλάει Δεν πιάνουμε έτσι στο στόμα, μας καλένανε Αυτή η λογική του παραλόγου πρέπει να σταματήσει Θα γίνει χάος Δεν μπορεί να περνάει σε μια ευνομούμενη πολιτεία Την ίδια ώρα που στην τριχική του ελληνικού λαού είχαν τεράστιε θυσίε να συζητάμε λογικέ Αντάρτικου. Με τα γράφει όλα! Τα σκαρμπό και τα αρχή μου! Υπάρχουν νόμοι και οι νόμοι θα πρέπει να εφαρμοστούν. ρε μαλάκα, Έτσι ρε μαλάκα. λεμονε! ρε μαλάκα. Αν θεωρούν κάποιο ότι μέσα από τη λογική του Αντάτητικου θα πρέπει να την άξουν στον αέρα όλη τη στρατηγική μα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. γίνει Χάω! Συχωρήστε μου την παρέμβαση, αλλά <Ρι> είμαι κι εγώ δέκτη πολλαπλ σχολείων και επιθέσεων αν μου επιτρέπετε για το ζήτημα τη μουσική. Καριούρι και δεν αντιλαμβάνομαι Ηρωνικά σχόλια και από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον κοινό βίο Του τι λέει λαμορέ κολλάει μουσική προφανώς δεν κολλάει μουσική η μουσική βοηθάει στη διασπορά όμως και μεγαλώνει το ρίσκο της διασποράς του Ιού μάγκας αδωνίε Σαντρική σχολής μάγκας να κάτι για να says you what party so can make this plane go θα τον the v i am in venium out fakiam ite tha Λατινικά, σήμερα ανοίγουν τα γυμναστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με ένα γυμναστήριο. Δεν θα ασκρίω ότι έχω σκοπό πέρα το μέτωμα που θα ανακοινώσω τώρα, ο ίδιο. Πέρασα και μια προχώρητη περιπέτεια πε, υγεία και χρειάζομαι μια γυμναστική ω μέσο ομοθεραπεία. Θα εγγραφώ αμέσω σε γυμναστήριο, μόλι ανοίξουν τα γυμναστήρια. Φίλοι τη γυμναστική, mm. θα κάνουμε ασκήσει που εξαφανίζουν τα ψωμάτια. Μαζί τα φάγαμε, αλλά δεν φάγαμε το ίδιο. Ξεκινάμε με μικρά πηγηματάκια. Πίδησα, Τούρκου στρατιώτα. Ένα, δύο. Ζυμ! Ένα, δύο. Κουράστηκα, όχι, κουράστηκα. Ε. ένα δύο ένα δύο 2 1 2 3 4 2 1 10 1 2 1, 1, 2 1. 2 Γρήγορα γρήγορα γρήγορα γρήγορα γρήγορα γρήγορα όποιος προλάβει πρώτος Γιατί εδώ θα πέσουνε κοριά σήμερα Και τώρα σπρώξε ΟΝΟΧΙΟΝΟΝΟΝΟΝΝΟΝΝΟΝΝΟΝΝΟΝΟΝΝΟΝΝΟΝΝΟΝ� <σπάει> Πρόξε! Τι δύναμες μας πραγίες! Σπρώξε! <σπάει> Πρόσεξε! Μη μας το ρίξι με τα κάμματα σου! Σπρόξε. Πάλι! <σπάει> Πρόξε! Πάλι! Πρόξε! Πάλι! Πρόξε! Πάλι! Πρόξε, πρόξε, πόσο να αντέξει και ο τείχο. Πάει, έπεσε. Βρέθηκε την, το Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργό κάτω στην Κρήτη. Μίλησε εκεί σε παράγοντε του νησιού για το ΒΟΑΚ. ΒΟΑΚ είναι ο βόρειο οδικός άξονα Κρήτη. Αλλά του έκανε και μια κατάθεση καρδιά. Δεν αφορά μόνο τους συντοπίτες του, του κριτικού, αφορά όλου του Έλληνε. Όταν προεκλογικά απευθύνθηκα με ειλικρίνεια στου συντοπίτε μου, σα είπα ουσιαστικά λόγια του αέρα. Let from here. Salam and up, right mama, make party non-stop in Σας είπα, υψιαστικά λόγια του those hips and up to me, A party ladies, the αυτό εδώ το συνδιασμό D3, D μαζί με βιταμίνη C και τα δύο μαζί και τα μαζί D και βιταμίνη C. Συνδυαστικά, Me Με βιταμίνη D3 και βιταμίνη C μαζί. Εδώ, συνδυαστικά, όχι να παίρνετε ένα και ένα. Έχουμε νέο παρασκεύασμα, όπως έχετε καταλάβει, το οποίο έχει μέσα D και C. Η ταλεολάθους, κάπως έτσι την άπειν. Έχει νέες βιταμίνες. Πριν πάμε στι Το εξωτερικό ναι, από Ρότερνταμ λέει: Βρεχορτασμένε δημοσιογραφάκι. Το θέμα μα, τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Το θέμα μα, αγαπητέ Τζίμι, που είσαι και τακτικό ακροατή, είναι τι λέει και τι κάνει ο κάθε απαταιώνα. Ο τωρινός ο προηγούμενο και ο προπροηγούμενο. Δεν του διαχωρίζουμε, δεν υπάρχει όριο. Αυτά που είπε ο Τσακαλώτο, που ήταν παλιά και μ, τα ακούσαμε, κάθε νοήμων βγαίνει από τα ρούχα του. Και αριστερό, αν είσαι, και αν τον έχει ψηφίσει. Και ακούσω ότι κάθε εμπόδιο σε καλό για του εργαζόμενους όταν το εμπόδιο το θέτει η ίδια η κυβέρνηση, βγαίνει από τα ρούχα σου. Το ίδιο κάνουμε και τώρα, το ίδιο θα κάνουμε και αύριο, το ίδιο κάναμε και προχτέ. Το κάνουμε συνεχώ. Όλοι αυτοί που κόβουν ο ένα πίσω από τον άλλον δικαιώματα εργασιακά, κοινωνικά, δικαιώματα των ανθρώπων για να ζούμε καλύτερα, και το κάνουμε φοβερή συνέπεια, υλοποιώντα τι οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια, πριν 2 χρόνια. Σήμερα, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια και σε δέκα χρόνια, πάντα θα του έχουμε στο στόχαστρο. Δεν μα απασχολεί και πάντα συνδυάζουμε. Είναι καλό αυτό και να θυμόμαστε τι έκαναν οι προηγούμενοι, γιατί μπορεί οι προηγούμενοι να γίνουν και οι επόμενοι. Με ποια εχέγγυα, με ποια αφαιρεγκαιότητα και με ποια σοβαρότητα θα έρθουν να διεκδικήσουν πάλι ψήφο. Τι, είναι ένα ανθρώπινο μυαλό το οποίο διαγράφει και ξεκινάει την ιστορία από τη μέρα που βγήκε ο Κυριάκο Μητσοτάκη πριν δύο χρόνια. Έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινο εγκέφαλο, η αξιοπρέπειά σου. Ω πολίτη αυτού του τόπου, που μένει βέβαια σε άλλο τόπο, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι τα βλέπει τα πράγματα. Τα βλέπουμε εντελώ διαφορετικά. Δεν πειράζει κατά άλλα. τα άλλα. Χαιρετίσματα εκεί στο Ρότερνταμ. Πάμε στα καλά νέα που όλου μα ενώνουν. Που είναι ότι το νέο σκεύασμα που βγει και που έχει τι βιταμίνε τάδε τάδε, τι λέει ο Βελόπουλο, αλλά έχει σημασία, είναι μεταξέλιξη υπάρχοντο, πολύ αγαπητού και πολύ αποτελεσματικού σκευάσματο. Γι' αυτό λέω, τελοπών, και σέ μαζί. Δεν υπάρχει το κέρδο. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια επαναλαμβάνω προϊόν. Βιταμίνη D3 και C μαζί ταυτόχρονα σε ελληνικό προϊόν. Δεν υπάρχει παιδιά αυτό προϊόν. Δύο τέτοια, έτσι, τελοπόν d βιταμίνη D3 και C. Grab your shoes, let me two by two, and now we shining bright like Talking about Ηλικρινά ήθε εταιρία και δημούξα αυτό το υπερπροϊόν. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα λοιπόν ένα δημιούργημα ο συμπληρώμα της εταιρείας τελοπον εταιρία τελοπον εταιρία τελοπον δε τρία και σε μαζί. Η τελοπον, το Τελοπον έγινε και εταιρεία και βγάζει το Τελοπον D3 και σε μαζί μαζί με αυτές τις βιταμίνες, δεν έχει σχέση με το παλιό Τελοπον όσοι παίρνετε το παλιό τώρα έρχεται το εξελικημένο έγινε και εταιρεία γιατί με το Τελοπον ξεκίνησε ο Βελόπουλος την καριέρα του, έτσι τον αγαπήσαμε με τα σκευάσματα δηλαδή Ανοίξαν τα γυμναστήρια σήμερα, πάμε να συνδεθούμε με άλλο ένα Θέλετε λοιπόν και εσείς να αυξήσετε τη ζωτικότητά Να ενισχύσετε την υγεία σας Δηλαδή Να αποκτήσετε γερό σώμα Ναι Που να αντέχει τι καιρικέ μεταβολές και τους κόπους Και Θέλετε να είστε πάντα ξεκούραστοι Ευδιάθετοι και χαρούμενοι Μάλιστα Εμπρό λοιπόν Παίρτε τα χέρια στη μέση Ατσιδά τώρα Και ενώστε τις φτέρνες και τις μύτες των ποδιών σας Σιγά μη μας σκίσει Προσαγωγή των ποδών Εν. Κάποτε φτάναμε μέχρι κάτω, τώρα δεν φτάνουμε ούτε μέχρι τα γόνατα. Κάντε πηδήματα στα δάκτυλα συνέχεια. Τουπ, τρίποντο. Και στο 3 ανοίξτε τα πόδια και τα χέρια στα πλάγια τεντωμένα. Έτοιμοι, Άλτσα Στέι. Γιώργο γυμνασμένο. Πάρα πολύ γυμνασμένο. Από την προσοχή, φέρτε τα χέρια εμπρό τεντωμένα. Μάλιστα. Και παράλληλα στο ύψο των νόμων. Ντουρουτούμ, τουρουτούμ. Και σηκωθείτε συγχρόνω στα δάκτυλα. Όχι, παναγία μου. Για χαραντάν βρυσούλε και εσεί σαμιοτοπούλε. Τέλο. Ε, δεν είναι για όλου καλή προτιμάνου στο γυμναστήριο γιατί έχουν να πάνε και καιρό. Καταλαβαίνετε τι ακριβώ συμβαίνει. Εκτό από το τελοπών, τετρία σαν αυτοκίνητο ακούγεται, εκτό από το τελοπόν παρουσίασε και ένα άλλο φάρμακο με επίση έτσι ωραίο τίτλο. Εγκάβματα. Έτσι, οι δημιουργικών. Ουλή. Αυτή εδώ και αυτή εδώ ουλή είναι, φαίνεται. Αυτή εδώ όμω έγιανε Δεν φαίνεται τίποτα, δεν άφησε σημάδι. Είναι σημαντικό. Θυμάστε που είχε πέσει το φτώτο εδώ πάνω. Έφραξε πάλι το ρημάδι. Έχει γούσκο τέτοια τώρα. Oh. Oh. Θυμάσαι εσύ Ρα, που είχε πέσει το αυτού εδώ πάνω <Τυμίλυκο> Δημιουργικό δεν βάζαμε Είχα δυστυχώς ποντιακό κεφάλι Έπεσε κάτι από πάνω και μου άνοιξε το κεφάλι <Τυμίλυκο> Εδώ, εδώ, εδώ ακριβώς <Τυμίλυκο> Δεν μπορεί, κάτι μου συνέβη Σταμάτησε το μυαλό μου Κάτι έπαθα. Και έβαλα δημιουργικών. Ah. Ούτε ουλί ούτε τίποτα. Το σημάδι μου έμεινε. Φαντάζομαι ένα τελείως φαλάχρος. Θα φαντάω τα κιόλας. Ευτυχώς έχουν δημιουργικών. Την τελειώσαμε. Όπως το Βέγκο είχε πάσει και ένα το καζανάκι στο κεφάλι και κούρακι μετά το κεφάλι του και ακούγοντας τα τένεκες. Έτσι λοιπόν και στο Βελόπουλο Δεν ξέρουμε τι είχε πέσει Το είπε αλλά έβαλε το δημιουργικό Και καμούτε ούτε γάτα ούτε ζημιά Δεν φαίνεται τίποτα απολύτως Αλλά έχει χτυπηθεί στο κεφάλι Από κάτι που του Το είπε, το ομολόγησε δημοσίω, Ψάχναμε μια αιτία Ίσως αυτή να είναι μια αιτία Μετά έκανε μια απεύθυνση που λέμε μαζική προς όσους έχουν κάτι στον εγκέφαλο. Τι άλλο κάνει η συγκεκριμένη δημιουργικό, ακούστε, για κατακλήσεις. Έχει αντιφλεγμονώδες μεσαουσίες. Τα βότανα έχουν αντιφλεγμονώδη ουσία, τραύματα, εγκάβματα, κατακλήσεις. Αλλά όσοι έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικών θα με θυμηθείτε. Your best is as you want so can we make these flames go higher? Αλλά όσε γιατί κάλους στον εγκέφαλο, θα με τιμιθίτε. Talking about now, hey now, now, Αλλά στον εγκέφαλο, αν βάζεις λίγη θα με τιμιθίτε. Talking talking Κυρίως η κάλη στον εγκέφαλο όσοι έχετε, λογικό, στο κοινό του απευθύνεται. Βάλτε το δημιουργικό και θα τον θυμηθείτε τουλάχιστον αυτόν θα τον θυμηθείτε. Όλα τα άλλα μπορεί να τα ξεχάσετε όπως ο Βέγκος είχε ξεχάσει τα πάντα εδώ ελληνοφρένια, εδώ παραπολιτικά γρήγορα το πρώτο μέρος του λαού πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα. Σε, όλο το νοσοκομείο, σε, Δεν σε, σε ποιο νοσοκομείο, Μωρή? Α, ξέρει, ποια είμαι εγώ! Ποια είσαι εσύ? Είμαι η κυρία από την Αμαλιάδα με το εμβόλιο. <Ρι> <Ρι> ε, με ένα κωδικό που θα σα δώσω να μου πείτε ποιο εμβόλιο είναι να κάνω. Το ρώσικο θα κάνετε, το Sportnik. Το ρώσικο? Ναι. Είναι, είναι καλό αυτό? Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Είναι σε σχήμα σπυροδρέπανου όμω. Δεν θέλει <Ρι> το ρώσικο, θέλω τη Σφάιζερ το εμβόλιο. Δεν μπορείτε να διαλέξετε, κυρία μου, λυπάμαι. <Ρι> θα το φάτε στον κόλο το ρώσικο. <Ρι> Εσύ είσαι! Ναι, εγώ είμαι! Και γιατί η Μωρή δεν με πήρε τηλέφωνο να έρθω να στον πίξω, Όχι, είπα το δόκτωρ πιούτσο που είναι έξω από έναν το νοσοκομείο που περνάει. Αχ, πε μου ότι το πες, πε μου ότι το πες οποιοδήποτε νοσοκομείο. Το είπα. Το Αχ, είπα. τέλειο. Ναι, λέ, ήθελα να μου περάσει την έννοια Και δεν σου είπαν εμεί, Είμαστε ο στρατό του Κικίλια. Δεν έχουμε δόκτωρ πιούτσα. Έχουμε δόκτωρ πι Ο στρατό μου, κύριε ε, Κούτρα. Ε,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 Έλα ρε φιλαράκι, πού είσαι εσύ. Τι έγινε, Όλα καλά. Όλα καλά. Χαίρομαι που σε ακούω. Να σου πω λίγο. Άκουσα αυτό το τραγουδάκι ρε φίλε Αυτό του γνωστού, άγνωστου ράπερ του Μιχριδάτε. Και μου άρεσε, μου άρεσε. Και μου άρεσε αυτό που λέει Ρωτάει ο Πινόκιο, παντάει ο Πινοσέτ. Τώρα fake news Δηλαδή ο τρόπο σε αλήθεια, δεν ήταν ρήμες αυτά τα πράγματα και σκέφτομαι λοιπόν ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο από την λαϊκή δεξιά η οποία μας κυβερνάει και να ραπάρει ο Μπογδάνος. Αυτό να δω, πρέπει, αυτό αστείς. να δω μόνο, μόνο αυτό έχει λείψει. <laughs> Γιατί είναι και βιρτουόζος ο βέβαιδι, ο Μπογδάνος ο θα, θα ραπάρει ή θα τραπάρει. Φίλε, δηλαδή είναι επίπεδο, σι... <laughs> επίπεδο Boy νομίζω. Εντάξει, Αυτό θα ήταν τέλειο. Τραπ, ξεκάθαρα από χδάνου, στραπ, φιλέ. Τραπ. Με κυριανάκι δίπλα. Και επειδή, και επειδή το συνμπόι είναι κατοχυρωμένο, θα μπορούσε να είναι roof boy. <laughs> Ο roof boy, μάλλον. The roof boy και να είναι και δύο, φιλέ. Τέλειο. Βέβαια, είναι τέλειο. τέλειο. Να κάνει του έτο με τη Φουρέιρα. Ε, δεν την ξέρω την κυρία, αλλά μου ακούγεται πολύ ε, Αν δεν ξέρει τη Φουρέιρα, αγάπη μου πάρει εισιτήριο και φύγε μετανάσαι. Α, από το χάμο. Τι κάνω τη ποιότητα. Όρσε. Να σου πω λίγο, διάβασα λέει ότι του μπάτσου στι σχολέ το αναφτέλουν και κάτι τέτοιο, ε. Τι κάνε. Ότι θα αναφέρουν, λέει, του μπάτσου στι σχολέ λέει δεν θα του βάλουν, λέει από τώρα. Κρίμα και είχαμε νιώσει μια ασφάλεια. Δεν θα έχει τον, τον μπάτσο τη τάξη. Μην πω λέω γιατί του χρειάζονται για το νέο αυτό γραμμάμα το εργασιακό νομοσχέδιο. Άντε καλέ, αφού είναι εργατικό. Σηγά. Κοίταξε, follow my lead. Ποιο είναι εγώ, ποιο είσ εσύ, ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι εγώ, ποιο είσαι, ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Αυτό ένα μηδέν. Μπα, συγγνώμη, ε. Δεν Καταχάσα, άσε τις υπερβολές. Τρεις ώρες δεν είναι εκπομπή, τέλειωνε. Ναι. Ε, τι το ήθελες, τρεις ώρες, θα προσπάθεια για χωρίς σήμα. JW. My by Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Όταν προεκλογικά απευθύνθηκα με υλικρίνεια στους συντοπίτες μου, σας είπα υψιαστικά λόγια του αέρα. Bravo!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 Όλα τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν ακόμη ελληνικά δηλούσε η κυβερνητική εκπρόσωπος απαντώντας τις κριτικές που δέχεται η κυβέρνηση για την επίσκεψη τσαβού Σοουλού στη χώρα μας Δεν καταλαβαίνουμε την ταραχή Όπως βλέπετε δεν έχουμε χάσει κανένα νησί ούτε έχουν αλλάξει τα σύνορα στον Εύρο Η Ελλάδα είναι όπως την ξέρουμε και ο χάρτης είναι ακόμα ίδιος, συμπλήρωσε η κυρία Πελόνη. Ο Τούρκος Υπουργός Ο μπορεί να θέτει τα θέματα που θέλει, αλλά θα πάρει τα αρχιάδια μα, δήλωσε με νόημα η κυβερνητική εκπρόσωπο. Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδόνη θα ανοίξει την επίδειξη μόδας του οίκου Dior στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Μενδόνη θα είναι το πρώτο από τα μοντέλα που θα εμφανιστεί στον τεφιλέ παγκοσμίου βελινικούς. Φορώντας λαχουρένιο στράπλες φόρεμα σε άλφα γραμμή και ξόφτερνο μνιούλ μοκασίνι με γούνα στα πλαϊνά θα ξεπροβάλλει ανάμεσα από του σκίονες του Παρθενό και με συνοδεία μουσικής του Κωνσταντίνου Αργυρού θα περπατήσει μέχρι το Ερέχθιο, που θα σκαρφαλώσει και θα αγκαλιάσει μία από τις Καριάτιδες για 10 λεπτά. Η συμμετοχή της κυρίας Μενδώνης στην επίδειξη μόδας ήταν απέτηση του ίδιου του οίκου Ντιόρ θέλοντας έτσι να σηματοδοτήσει ότι η σύγχρονη Ελλάδα διαθέτει πνεύμα και κάλο σάξιο αν όχι ανώτερο της αρχαίας Αθήνας. Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές τους κύονες του Ζάπιου Μεγάρου μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τη φωνή της Μόνικα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στην προχθεσινή εκδήλωση για τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού της Μόνικα και όταν έκανε το πολύ επιτυχημένο φαλτσέτο έσπασαν πέντε κίονες, ενώ λιποθύμισε και μία σερβιτόρα. Η σερβιτόρα μεταφέρθηκε άμεσα. Στο νοσοκομείο με συμπτώματα κορονοϊού, αλλά οι οικείονε δεν ήταν δυνατόν να επισκευαστούν εκείνη την ώρα. Απλά μαζεύτηκαν τα συντρίνια που είχαν πέσει στο πάτωμα. Με εντολή του πρωθυπουργού μα Κυριάκου Μιτσοτάκη, εξειδικευμένα συνεργεία ανέλαβαν την αποκατάσταση τη καταστροφή από τη φωνή τη Μόνικα. Μόνικα, τα ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Μιτσοτάκη προ την καλή καλλιτέχνη. Στο ίδιο θέμα τώρα, τον οτόρινο λαριγκολόγο επισκέφτηκαν 13 από τους υψηλού καλεσμένους μας λόγω του τραγουδιού της Μόνικα στην ίδια εκδήλωση. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και έχει επανέλθει η ακοή τους. Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, ιδανικός καιρό, η κυβέρνηση να επιβάλλει στην νεολαία να χώσει λίγο πιο μέσα την πατονέτα του self-test και κάνει φορμάτ και διαγραφία από τη μνήμη της στο τραγούδι του Μηθριδάτη. Δίνει ιδέες. Μπορεί να τα ακούσουμε όλα αυτά στη βραδινή ενημέρωση από το Υπουργείο υγείας, ο Σιμεών και Δίκογλου ξάδελφος του Σίμου και Δίκογλου πλέον συστρατεύτηκε με το ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία οπότε αυτό αλλάζει τα πάντα όπως καταλαβαίνετε στο πολιτικό σκηνικό ήταν μια κλασική κίνηση η ΣΥΡΙΖΕΙΚΙ, απόγνωσης και απελπισίας, να ακούσουμε τι έλεγε ο Σιμεών και Δίκογλου παλιότερα Έχει περάσει καιρό, αλλά το θυμάμαι σαν να είναι τώρα ήταν πριν τι εκλογέ του 2015, όπου δίπλα μου ακριβώ καθόταν τότε ο κύριος Βίτσα, σημερινό υπουργό. Το έλεγα ότι αυτά τα οποία λέτε δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και είχα πει να δούμε το βίντεο μετά από κάποιο διάστημα. Πολύ σύντομα επαληθευθήκαμε. Όσοι ξέραμε τα πράγματα, ξέρουμε ότι αυτά τα οποία επαγγελόταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα. Τότε έλεγε ο όχι, θα το μνημόνιο, θα διαγράψουμε Ήφεση για την οικονομία, λιγότερα λεφτά στι τράπεζε. Έχουμε δύο επιπλέον μνημόνια, σκληρά μνημόνια. Έχουμε ουσιαστικά ε, να έχουν χάσει την καρδιά του οι ε, άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στο τελευταίο μνημόνιο ψηφίσαν ακόμα και τι ομαδικέ απολύσει, που ούτε καν εμείς το σκεφτόμαστε να γίνει όλο αυτό. Και μου κάνει εντύπωση ότι μετά από όλα αυτά, όπω λέει ο κ. Κουρλέτη τώρα, δεν είναι ότι, εμπάσχευτο, αισθάνονται μια δυσκολία, μια μηχανία. Βγαίνουν ανεριθρίαστα και λέει ότι ναι, καλώ τα ψηφίσαμε και με τα δυο μα χέρια. Βγάζουν μια κοινικότητα που πια αυτό Δεν εξηγείται ξέρετε, πολιτικά. Εσχείται πιο πολύ ανθρωπολογικά, ψυχολογικά. Ενδεχομένω με όρου δηλαδή κάποιων ανθρώπων που ξαφνικά το κύμα του έφερε στην εξουσία. Και αυτή η προσπάθεια παραμονή για τα όποια ωφέλη έχει την κλίγη και έχει εξουσία σε κάνει να μην βλέπει την πραγματικότητα μέχρι να σκάσει κάτω με θόρυβο και να προχωρά μια πορεία προ το πουθενά. Αυτά βέβαια last year γιατί αλλάξαν όλα από προχτέ. Λαό τώρα τι λαό, ένα άτομο, μέρο δεύτερον. Είμαι Αποστόλη. Καλώ στα μάτια μου σπαθιά. Από πέσαι μου χρόνια πολλά γιόρταζα προχθέ. Α πώ το ξέχασα. Χρόνια πολλά. Εσύ έχει κάποιον που Ελένη, καμία Ελένη, κανένα. Καλά... Δεν έχω Ελένη, έχω την πουτσή μου την καμπαμένη. Έλα σου πω, εγώ σου μιλάω ωραία α Αν και... συγγνώμη, μπερδέθηκαν οι γραμμέ, αλλού πήγαινε αυτό. Ξέρετε, σιγοτραγούδησα λίγο πριν το Ελντιάμπλο και μπήκε ο διάβολο μέσα μου. Love, love, έλα σου πω, δεν επιτρέπω. Πε μου, μου συγγνώμη, αν σου πω συγγνώμη, είναι εντάξει. Σε προειδοποιώ, είσαι ένα μεγάλο αλήτη. Δεν θα τολμήσω να μου ξαναμίλησε. Μα... Μισό λεπτάκι, πήρα, αφού θα ζητήσω συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη. Ναι, αν ζητήσω συγγνώμη, είμαστε τάξι. εντάξει. Εντάξει, πε συγγνώμη. συγγνώμη. Τέλο, και ένα άνθρωπο μπορεί να έχει και μια λάθο στιγμή, την κακή του ώρα. Βρε, τι έχεις πάθει, αφού είσαι καλό παιδί Σίγχο τραγούδισα σου λέω το El Diablo, Πριν και μπήκε ο διάβολος μέσα μου Αυτό ήθελα να περάσω το μήνυμα Ότι είναι σατανικό τραγούδι Ε, πίστευτο. τι είναι αφού το λέει, το είναι ξέρουμε σατανικό, Εσένα περιμέναμε μωρί Αφού το λέει το ξέρουμε Αφού το λέει παιδί μου, το ξέρουμε <Τι> ψυχή στο διάβολο, εγώ της έστειλα μηνύματα στο instagram α έχεις Λέω... και instagram πίσου αυτό το τραγούδι είναι σατανικό, διαβολικό είναι του σατανά του διαβόλου μωρί έχεις κάνανε instagram στην Κύπρο. Καλή, κάνανε στην Κύπρο που ξεσηκώθηκαν εναντίον αυτού του τραγουδιού θέλετε τα παιδιά σα να ακούνε αυτά τα λόγια θέλετε τα παιδιά σα να ακούνε ότι αγαπούν τον διάβολο καλά η eurovision είναι σατανική γιορτή, είναι του σατανά Έχω ακούσει κάτι ]ς σωστή. Το έχω Δεν ακούσει είναι. αυτό Το Πάσχαν του Διαβόλου είναι υγροδίσιο Και θέλει <σο> να δοξαστεί και αυτός τώρα Καταλάβες Τι λέτε Δεν είναι σωστή αυτή η γιορτή Αυτή είναι σατανική γιορτή Ας σε η... παιδί μου που πάνε και διάφοροι ομοφυλόφιλοι εκεί μέσα Α, Μα το είπαν ότι είναι η γιορτή των νοικ... γκέιτς ομοφυλόφιλων Και τι θα βλέπουμε εμείς τώρα τα να τραγουδάνε άνθρωποι, Ο άλλος άρρωστη. είδες που έκανε κοκό μέσα η, ε, Είναι ά Αυτό δεν είναι γκέι. Να, εγώ χαίρομαι που λέει άρρωστου του γκέι. Κάποιο πολύ υγιή. Να, εσύ ας πούμε. Ε, α πούμε. Το τραγούδι αυτό τη Έλενα Τσαγκρινού είναι ντροπή τη. Είναι σατανικό διαβολικό τραγούδι. Το είχα υποψιαστεί κι εγώ. Είναι σατανά του διαβόλου. Ελ Διάμπλο! Διαιολογάστο! Ελ Διάμπλο! Απίστευτο δεν έχει ξαναγίνει να υμνούν το σατανά. Εγώ νομίζω έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτή είναι Είχαν Διαβολάκι το τραγούδι παλιό που λέγε Διαβολάκι, Διαβολάκι, δώσ' με ένα φυλάκι Και αυτό τι ήτανε Διαβολάκι, ελ διάμπλο Διαβολάκι, δώσ' με ένα φυλάκι Mm -hmm. Ο Σταυρό σου λαμβάνει ηλίδια! Δεν το έχω ακούσει αυτό το τραγούδι. Παλιό, Καρβέλα νομίζω, ποιο είναι. Καλά, και αυτή η Βύση Καρβέλα είναι σπουδαία. Τα ίδια είναι αυτά όλα τώρα. Τα, αυτά τα βίση, τα Καρβέλα είναι άσε με. Σου λέω, Αποστόλη, απίστευτο. Εγώ την έκραξα αυτήν, την έκραξα την Έλενα Τσαγκρινού. Α, πού την έκραξε? Στο Instagram τη λέω, τη έστειλα μηνύματα, σου λέω. Σου απάντησε. Τη στην κόλαση. Σου απάντησε. Ε, ακαΐ, κόλαση. Σου απάντησε. Ε, ε, είσαι το όργανο του διαβόλου Τσαγκρινού. Είσε το όργανο του ναι, μορή, τάξη, σου απάντησε. Δεν μου έχει απαντήσει Α δεν τρέπε. Είσαι το δεν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 Έχουμε δει το κουμέντα Φωτιές, Φωτιές. όπως ακριβώς Φωτιές Όλα θα τους μάθουμε έλα τώρα σε παρακαλώ πάμε, α, α Χριστός Ανέστησε Α μπορεί δεν το είπαμε δεν πάει καλά η κουβέντα γι' αυτό Χριστός Λοιπόν Ανεύτησε. έγινε το, Αφού που είπαμε και αυτό ολοκληρώθηκε Φωτιές. Άντε για πάντα τέτοια <Ρι> Your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, more more Όταν προεκλογικά απευθύνθηκα με ηλικρίνια αυτοσυντοπίτες μου, σας είπα υψιαστικά λόγια του Bravo. το πρώτο είσαι ούτω τελευταίος Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Έχουμε εισβάλει και λίγο στο μαγαζίνο Τρίτο μέρος του λαού Θα δώσουμε το μικρόφωνο μετά στη Ζαρακέλη Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο γεια σας τράγιες, Όταν σου λέω εγώ να γίνεις παραγωγικός Για 16 χρόνια σε ακούμε και δεν έχουμε ζητήσει τίποτα σε ανέχεται, λέει 20 είναι μεγάλη δικιά του μας γράφεις. Και δεν και μια ώρα. Πώς θα γίνεις, ρε, και όταν το τηλέφωνο! Ο είναι ώρα του δηλαδή, να μην ακούμε εσένα, ε, γα... είμαστε, το ότι δεν γα... είμαστε, Αυτό συμπεραίνω, Εγώ αυτό συμπεραίνω. Να Να γίνεις παραγωγικός, φιλάρε Παραγωγικό γαμίση πρώτη φορά ακούω Είχα ακούσει παραγωγικό άγχος, παραγωγικός βήχας, παραγωγικό γαμίση, Μόνο αναπαραγωγικό είχα ακούσει, τέλος πάντων Αλλά Παρα, παραγωγικό γιατί παράγουμε στράβους και καρσόλια τις Ευρώπη. Καλά, εσύ τη μαλακιά σου <ΣΣ> Αποστολάκη μου, Α. χθες το βράδυ μαζεύτηκαν όλα εκεί πέρα τα παιδιά του Παρτατρία. Χθες το βράδυ Α. όνειρεύτηκα πως ήσουνα κοντά μου. Και ζωντανεύσες ξανά τον ερωτά μου, χθες το βράδυ. Α, Α Αποστολή, Ναι, παρακαλώ. Ά,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 Και είναι εδώ για την Ευρώπη. Ε, δεν, δεν μπορεί να το φανταστεί. Είναι... Ο κόσμο δεν πάει καλά, φίλε να πούμε. Είναι δυνατόν να υμνούν αυτό το κατασκεύασμα που αφαίρεσε από τον κάθε λαό την ταυτότητα και η ένα φασίτο δημοσιογράφο και αφήνει του Παλαιστίνιου να του βομβαρδίζουν οι, οι Εβραίοι. Αυτή είναι η Ευρώπη που πάει δάργα παραμά και ηλίθιοι χθε το βράδυ. Απέτυξα το σύννεφο. Δεν που... θέλω να σου ταράξω. Αυτή και χειρότερη είναι η Ευρώπη. Φυσικά αυτή και χειρότερη είναι. Δεν το βλέπει δηλαδή όπου οπουδήποτε του συμφέρει, βάζουν το χέρι. ας πούμε και οπουδήποτε αυτοί είναι η Ευρώπη Our Europe που έρχεται κλάδος ο Ηλίθιος Η Ευρώπη μας, Our Europe Εσείς πρέπει να τα χτυπάτε να τα σφιροκοπείτε αυτά όλα Εσείς ειδικά Να σου πω αρις φίλε Θέλω να δώσω και εγώ γιαπειδή η κυβέρνηση πήγε πάρα πολύ καλά Αξίζουν πολλά συλλαλητήρια γιατί έχει πετύχει. Όπω άλλω εκεί στο εμβολιαστικό κέντρο, εγώ το έκανα Έχω κάνει το Αστραζέλικα με του δύο γόσει έτοιμο. Πολύ καλέ το σοβαρό άνθρωπο. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Άψογα όλα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κάντε το σπότ αυτό τον κύριο. Κάντε το Μπράβο. Επίση, θα ήθελα να πω για τον Φαλακρό Γαϊτάνο που ήταν πριν από εσά ότι έχει μπερδέψει λίγο. Σε λίγο θα βγάλει απολυτίκια και θα μα ψάλει με τα χριστιανό βιζαντινάτου τον Πριν. Όχι, βέβαια. Ναι, εγώ επειδή ακούω, γιατί παίρνω πληροφόρειε για τι λαϊκίε που λέει, πριν από εσά δηλαδή. Παραστού κουράγει Έτσι με, εγώ του ακούω για να δω τι λαϊκίε λένε. Και απλά επειδή είχε καλέσει κάποιον που θα πάνε σήμερα, λέει στην Ισραηλινή πρεσβεία, για να συμπαρισταθούν στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται, λέει τη πάντων, την πατρίδα του, δηλαδή ο χριστιανο... αυτά υποστηρίζει δηλαδή τη δράση ενό κράτου να σκοτώνει παιδιά. Αυτό ο χριστιανό. Γι' αυτό τον ακούω, γιατί από την αρχή είχε μια βιζαντινολογία των χριστιανών. Και, των μουσουλμάνων. και το, η ουσία είναι ότι κάλεσε κάποιον ο, ο οποίος θα συμμετέχει σε μια με ελληνικέ και Ισραηλινές σημαίε έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ λέει να επρασπίζεται το κράτο του. <ΣΣ>